Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα ε, και θα πάμε στις Βρυξέλλες Από το Εθνικό μα Κοινοβούλιο θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβουλιο, ακριβώς. Mm. Να συναντήσουμε τον ε, Έλληνα Ευρωβουλευτή και συναδερφό μα, ε, τον κύριο Στέντε Κούλογλου, γιατί σήμερα όλη η Ευρώπη, πραγματικά, έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε στο σύνολο του τύπου ε, και του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού ότι κρέμεται από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε τώρα με τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κούλογλου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γράμμη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, Υπάρχει μια αγωνία εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ε, υπάρχει μια αγωνία. Και έχουμε αγωνία. Είναι αρκετά, αρκετά μεγάλη. Ναι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι... Την αγωνία αυτήν την είχαμε προφανώ μεταφέρει και στον πρόεδρο τη Παλαιστινιακή Αρχή, τον πρόεδρο του Παλαιστινίου, ναι, τον ναι. Ακούντα Μπάσ, που μίλησε εδώ σε μια παντόνια στο κοινοβούλιο μέσα στην Ολομέλεια. Μήπω έχει ναι, ε, ναι. μιλήσει ο πρόεδρο, σήμερα μίλησε ο Ακούντα Μπάσ, ο οποίο ε, τελείωσε την ομιλία του, λέγοντα: Παρακολουθώ και εγώ όπω εσεί. Η Γιώργη Μοξύρυνα στην Πετάνια Απούνα πήλαιος άσχετο με το Παρισμιάκο Ναι, ναι. αλλά προφανώς που είχαν περάσει οι άλλοι την αντίληψη ότι κάτι σοβαρό πολλά πράγματα. Δηλαδή όταν ο ο ο Σούλτς, ο Ναι, με τον οποίο είχαν και πριν μιλήσει Τι εκτιμάτε τώρα, γίνεται, τι νεότερο και να δούμε και τι συνέπειε και τη μια μεγάλη και τη τι σημαίνει φεύγει για όλου εμά και για την Ελλάδα ειδικότερα. Κοιτάξτε, αν ε, κανονικά ο κόσμο ε, στο τέλο τη λογοφόρηση ψηφίζουν με βάση την τσέπη του, αν ψηφίσουν με βάση την τσέπη του, θα επικρατήσει το μέλλον. Ναι. Γιατί οικονομικά και οικονομικά αυτό υπέδειξε προφανώ. Και μάλιστα θεωρώ ότι αυτέ οι μεγάλε φορέ που έγιναν. Για την αλλαγή στην αλλαγή του, ξέρει ότι γεννήματα θα είναι στην Άννη, Ναι, ναι. Για να αλλάξουν στην άλλαγη, δεδομένου ότι περιμένουν ότι θα υποτιμηθεί η αμέσω η αγγλική γλυφία, υπάρξει Brexit, θα βοηθήσουν τον ε, την ψήφο εναντίον του Brexit. Γιατί, mm -hmm. ε, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, ο κόσμο δεν του πει πάντα με αφορμή τη τσέπη αλλά μια αφορμή και τη προσδοκία του ή τις, την έλλειψη προσδοκιών, τι προσδοκίε που δεν επαληθεύτηκαν και, και όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα τέτοιο. Αν γίνει αυτό, ε, τότε το Brexit μπορεί να επικρατήσει να δεδομένη και τη παράδοση. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει μια παράδοση μαι. ήδη από τον 15ο αιώνα και τον διαχωρισμό της Αγγλικανικής από την καθολική εκπαιδεία έχει μια παράδοση ε, αυτονομίας ε, και αυτόνομη ε, πόδιας άλλωστε τα νησιά ξέρετε προσφέρονται για ουτοπίες είναι αληθές ε, ε, και στην κούβα το βλέπουμε αυτό μεγάλη, ε, είναι ένα μεγάλο νησί ότι <σφέρονται σφέρονται σφέρονται> <και η οτοπία σφέρονται> μπορεί να καταφέρουν μόνο <σφέρονται> <σφέρονται> <σφέρονται> ναι. ναι, <θέστε>. ναι, <σφέρονται> γι' αυτό είδαμε ότι έχει μείνει και εκτός ευρωζώνης από την αρχή δεν... Ε, δηλαδή... Ναι, εντάξει, εξετάσαμε το ερχόμενο και ε, για καλή του σπίτι ε, κοιτάξτε, αποζήσαμε να δούμε που λέμε στην Ευρωζώνη διότι δεν είχαν εμπει οι δυο θα τραβάγανε αυτά που τραβάμε εμείς οι ε, χώρες στην Νότου αλλά ακόμα και η Γαλλία Κύριε Κολογλού, πιθανή, ε, πιθανή έξοδος της Βρετανίας ε, δεν αποδυναμώνει το στάτους τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ασφαλώς. Είναι ένα πολιτικός σεισμό. Ναι. Α, πολύ, καλή, στε, Πολύ σησμός. Πολύ σησμός. Η δεύτερη παιδινή. οικονομία στην Ευρωπαϊκή ναι. Ένωση ναι. και επίσης ε, είναι δευτερικικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι ε, ε, οπότε επομένως ε, κοινής αγοράς τότε Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι και επομένω θα υπάρξουν συνδετέ αντίδραση. Είναι ένα μεγάλο φρονισμό, ναι. ο οποίο υποφάλλω ότι μήπω πυροδοτήσει μια νέα διεθνή οικονομική κρίση. Αν πυροδοτήσει ναι. μια τέτοια διεθνή οικονομική κρίση, την πατήσαμε. Και εμεί είμαστε σε ένα διεθνή, σημείο που δεν αντέχουμε και μήξη, προσπαθούμε τώρα, ναι. Ναι, δηλαδή οι σεισμοί συνήθω επηρεάζονται περισσότερο τα σπίτια που δεν έχουν ακριβώς, στη προστασία ναι. ε, κύριε Κουλόγλου πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση ε, η Αγγλία εκ των υστέρων να συνεργαστεί, να συνενοηθεί να συνασπιστεί με ορισμένες άλλες χώρες της Ευρώπης που επίσης ξέρετε βλέπουν ακόμη και η Ελλάδα εδώ που τα λέμε ε, και ως λύτρωση την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον βρεθούει ε, κάποια άλλη φόρμουλα συνεργασίας σε άλλο επίπεδο δεν ξέρω, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Καταρχήν δεν υπάρχουν ε, κάποια ναι. μέλη που βλέπουν ως λίτρος στην αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Ε, υπάρχει ε, ένα ε, αναρτισόμενος ευρωσκεπτικισμός, ε, Ακριβώς, ο οποίος ε, ε, σε μια σειρά αποχώρηση, ιδίω στις χώρες που πάντα είχαν μια ε, ε, αυτόνομη παρουσία όπως είναι η Δανία, οι σκανδιναβικές χώρες και η Σουηδία. Ε, αλλά ενδεκομένως και λίγο την ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια εναλλακτική ναι. λύση και πιστάς αυτή η λύση δεν χώραγε καθόλου Μάλιστα. η Ελλάδα, η, της οποίας η θέση είναι με τον Νότο. Ναι, τους ναι. Πρακτικά με αυτούς του ανθρώπους συνόμαστε καλύτερα. Ναι. Ε, και αυτό το πράγμα φτάνει άλλο και μέσα στη Γαλλία ναι. από εκεί και μετά αρχίζονται τα προβλήματα με τη Γερμανία και ναι. σύμβαλές α, σύμβαλές α, εκεί ήθελα να πάω εκεί νιώσουμε... θέλω να πάω στη Γερμανία εάν αποχωρήσει η Βρετανία ε, η, η Γερμανία θα έχει κάποιο πρόβλημα ή θα επεκτείνει την επικυριαρχία της πλέον πολύ πιο εύκολα είναι δι, διπλό. Ε, διπλό έχει δύο πλευρές από τη μία πλευρά η Γερμανία, ε, σίγουρα θα, η Γερμανική ηγεσία ε, αποτεθεί καταστροφική γιατί ναι. είναι η Γερμανική ηγεσία που ευθύνεται για την πορεία που έχει πάρει η και, και, και για όλη την ιστορία αυτή. Ε, τώρα, εάν ε, ε, απονάλλει τη μεριά ναι. το, το μετρεχόμενο ενός Brexit μπορεί να βοηθήσει οικονομικά την, την, την Γερμανία διότι ναι. αλλά, αλλά σε, σε, σε, σε κοντοπρόθεσμο ναι. θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και τώρα ξέρετε εν ώψη του Brexit τι έχει γίνει τα γερμανικά ομόλογα ναι. ε, από αποδίδουν αρνητικό επιτόκιο δηλαδή εάν αγοράσετε σήμερα γερμανικά ομόλογα ε, του γερμανικού κράτου εάν ναι, ναι. Η, η Γερμανία δανείζεται όπως και εμείς δανείζεται εκδήλωτες ομόλογα. Ναι, δεν Αυτή ναι. τη στιγμή το ομολόγο έχουν ε, δίνει και γερμανικά δεν ήταν δανειτικό πιπέδιο. Δηλαδή αν η Γερμανία στο τέλος, μετά από 10 χρόνια θα πληρώσει λιγότερα, όχι μόνο δεν θα πληρώσει αλλά θα πληρώσει και λιγότερα από αυτά τα οποία δανείστηκε. Άρα θα κερδίσει θα... ναι. ναι Και αυτό τώρα έχει γίνει στους τελευταίους μήνες και στις ερχές της καλύτερα. Λόγω που υπάρχει το Brexit, οι επενδυτές καταφεύγουν σε πιο σίγουρες λύσεις και τα γερμανικά όπως οκονοβή... <σίγνω> είναι... Άρα η Γερμανία από μια μεριά θα ενδυναμωθεί οικονομικά ναι. και πολιτι... γεωπολιτικά αλλά δεν είναι μεγάλο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Τραματικά, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Σε, σε υποχέση, <σίγνω> ναι. Αλλά από την ένταση μεριά, δημόσιο, σε επίπεδο ε, διεύθυνσης τη Ευρώπη ε, θα είναι καταστροφικό. Κύριε Κλόγο, τελευταίε τελευταίες πληροφορίες τι λένε που φτάνουν σε εσάς Α, δεν έχουμε πληροφορίε. καθόλου, κανείς δεν ξέρει είναι κατάσταση θύψη-θύψη Ναι, δέρπιε Αυτά θα φαντούν τον βράδυ Μπορεί, εργομένως, να έχουμε κάποια πιο καθαρά αποτελέσματα Ωραία, να δούμε το αποτελέσμα για να ξανασυζητήσουμε αν έχετε χρόνο Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Καλό μεσημέρι Να'σταν καλά, γεια χαρά, Y bueno.